Επιδόματα αντί για δουλειές Ρουσφέτια, Ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία <Ρουσφέτια> Χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Αυτά τα έλεγε παλιά. Α, τα έλεγε πα... η κυβέρνηση. Είδε πώ μπερδεύεσαι. Δεν είναι οι πρακτικέ τότε. Αν δεν είναι το όραμα, δεν είναι αυτό που ζούμε. Όχι. Έχουμε δει εμεί τώρα εδώ ρουσφέτια. Έχουμε δει χειραγώγηση των θεσμών. Έχει δει σκάνδαλα. Πολλά Αυτά αναφέρονται παλιά. Δε, δεν υπάρχουν αποδείξει όμω για να Πράγμα. πάμε στον εισαγγελέα. Όπω επίση λέγανε κάποιοι άλλοι ομοειδεάτε τελικά mm -hmm. παλιά. Ναι, τι εννοεί, Με γρήφου μιλά, Γέροντα. <laughs> Όχι, ναι, δεν όμως, είναι σημίτης, στη γέροντα ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο αν έχετε στη διαμαρτυρία σα. Ναι, Το πήγε ο μετά το είχε πει. Ω κυβερνητικό εκπρόσωπο του Καραμαλή, του κ. Πρωθυπουργού. Και ήρθε να δεις φτάσαμε στα παϊδάκια. Ο <laughs> Καραμαλή, στον Πρωθυπουργό φτάσαμε, στο εθνικό κεφάλαιο. Α, ναι. Κώστα Καραμαλή, ο οποίο δεν έχει μιλήσει, δεν έχει πει τίποτα για το Δούκα. Από τα προχθεσινά, τι γινότανε μου, τίποτα. τίποτα. <laughs> δεν έχει μιλήσει από το 2009. Τον κατηγορό τον Μίλησε το Δούκα. Κάτι χυδαίο έκανε απάτη, πήρε λεφτά, λάδωσε κόσμο κάτω. Άντε καλέ, αυτό είπε ο δώκασότητα είναι ψέματα. Είπα ψέ, είμαι ψεματούρης, Θα αυτό το σε, είπε. Ωραία, σε λίγο αυτά κράτα το λίγο, γιατί ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ποιου λόγους κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση ναι. Α, μια μέρα στη Βουλή. Πολλά από αυτά ψιλογίνονται και τώρα ή σιγά σιγά, σιγά στρώνεται ο δρόμος για να γίνουν κανονικά. Έχει συνέχεια το κράτος. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Όχι, εγώ γι' αυτό ψηφίζουμε αυτού για να έχει συνέχεια το κράτο. Δεν μπορεί ξαφνικά να κοπούν τα σκάνδαλα και η διαφθορά. Τι κάνει ο το σκάνδαλο και το ψέμα από του προηγούμενου και το κάνει κοιτάλι στον επόμενο. Τι να κάνουμε έτσι, τώρα. Έτσι, έτσι. Τι είναι, α πούμε, ο καθένα. Ένα αγωγό είναι η κάθε κυβέρνηση mm. τη διαφθορά. Ένα αγωγό <laughs> τη διαφθορά που την πάει παρακάτω. Ναι. Νομίζω ο Άρλο Στου επόμενου. Που είναι κάτω στα χώματα μέσα. Α, ο Άρλο το, αγωγό. Των αποχαιρετεύσεων. Μπράβο. Αλλά να βάλουμε ένα τέλο όλα αυτά τα πολύ μαύρα γιατί έρχεται κάτι φωτεινό. κάτι αισιόδοξο, κάτι που μας αξίζει και μας το λέει πάλι από το βήμα της Βουλής ο άλλος Κυριάκος Ποιοι είμαστε εμείς Εμείς είμαστε η λύση Η εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση του τόπου Είμαστε η ελληνική λύση Η εναλλακτική διακυβέρνηση Εμείς ενώνουμε στη λογική και με τη λογική τη φωνή μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Αριστοτέλη, με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, <Κι> με τον Κολοκοτρώνη <Κι> με όλους αυτούς που πολέμησε για την πατρίδα. Το ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα. και θα μπορούσε να κυριαρχήσει αν ήταν πολιτικά ενωμένο. Ευτοί είμαστε εμείς, το έλεγε ο Αριστοτέλης. Θα γαμίσουμε τους Έλληνες, θα επανιδρύσουμε το κράτος, θα δουλέψουμε, θα μοχθήσουμε. Θα κορτάτσε ο Έλληνας Θα κορτάτσε ο Έλληνας ψωμί. Βέρε τον Αριστοτέλη. <laughs> Είδες τι έλεγε. Πέραγε μα τα έλεγε. Ο Αριστοτέλης, τα λέγε τα Θα, χορτάσουμε. θα ενώσει τη φωνή του κολοκτρόνη. Ξέρουμε πώ είναι η φωνή του κολοκτρόνη, καταρχά. Έχει ακούσει κανεί φωνή κολοκτρόνη. Μισό λεπτό. Ναι. Επιστολέ ή έχουμε. Έχει ηχητικό κολοκοτρόνι μόνο αυτό ο άνθρωπο στην Ελλάδα, Περιμένουμε με αγωνία. Α. Και του παλαιολόγου τη φωνή. Το είπε. Είπε παλαιολόγου κολοκτρόνη και Αριστοτέλη. Έτσι. Υπάρχουν ηχογραφήσει. Μάλλον. Υπάρχουν υποκλοπέ, επειδή είπαμε και καραμαλί πριν. Παράνομε. Παράνομε και περιμένουμε πώ και πώ και θα χορτάσει η Ελλάδα. Τι. Είπε, τι. Α, θα χορτάσει. Νομίζω το είπε. Α, από αυτά άλλο τίποτα. Okay. Oh, α, χαρά στα σκέγια. Όχι, μας. ότι πεινάμε από αυτή την κυβέρνηση. Oh, από από τι προηγούμενε κυβερνήσει, από αυτά είμαστε χορτά τη άλλαό. Νομίζω γι' αυτό επιλέγει ο κόσμο πάει τη εκλογέ. Ποιο θα δώσει το χορταστικό. Λιζάυρι είναι σαν λόγω. Και είμαστε λιγού για. Έχει συνηθίσει, συνηθίσει. Α, τι, είναι... Σου λέει αυτή είναι άχρηστη Δεν πρόκειται να δώσει τίποτα καλό. Πάμε να πάρουμε το μεγαλύτερο. Τουλάχιστον. Είναι σαν το κύριο του Παυλόφ. Κάπω έτσι μα έχουν μάθει. Όχι, δεν νομίζω, Ταν δεν μ' αρέσουν βιενή... Το μα έχουν μάθει είναι λίγο Α, ναι, παροχημένο. Μα έχουν μάθει. Ε, έτσι έχουμε συνηθίσει Ότι είναι ένα λαό που δεν έχει άποψη, δεν ξέρει oh, τι κάνει και κάποιο τον μαθαίνει και τον κακό μαθαίνει. Είναι καταδυναστεμένο. Ναι, μωρέ, τον βλέπω τον καημένο. Ε, ο Βελόπουλο αυτά τα είπε στη Βουλή, αλλά ήθελε να μπλέξει και του ποιητέ μέσα στο λόγο του. Και ποιοι είμαστε. Και κλείνω εδώ αγαπητοί κυρίε και κύριοι. Αυτοί που ευθυγραμμιζόμαστε ευθέω με το μεγάλο Οδυσσέα Ελίτη. Τι έλεγε ο ελίτης. Εάν αποσυθέσεις την Ελλάδα Στο τέλος θα δεις να σου απομένουν Ο μπάθος ο Ένα μπέλι και ένα τελοπόν Που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις Εμείς είμαστε αυτοί λοιπόν Που θα ξαναφτιάξουμε την πατήδα και τους Έλληνες Ο Το Ελίτης τώρα εδώ να, να η χώρα του Ελίτη και του Αριστοτέλη και Χαλά, του Πλάτων Πώς θα τα γράψεις όλα αυτά άμα δεν έχεις λίγο... Δεν βρει, δεν βρει. Λίγο του οριζοντέ σου, ρε παιδί μου. Με αυτά τα τρία την φτιάχνει και με αυτά τα τρία την αποσυνθέτεις Την ξαναφτιάχνει, δηλαδή την συνθέτει και την αποσυνθέτει. Θα γράψει το αξιονεστή αν δεν. χωρί Μαροκινό. Εγώ, εσύ, ο Βελόπουλο. εγώ. Για τον Ελίτη, δεν είπε. Ναι, δεν είπε αυτό ακριβώς, Το παραφράσαμε. Είναι η γνωστή φράση του Ελίτ. Θα μπορούσε, Τι, το βέβαια. Το βάλαμε λίγο. Εντάξει, ήταν. Μοντάζ. Φάνηκε άλλωστε. είναι από άλλο. Διαφορετικό ο ήχο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, έγιναν όλα αυτά που έγιναν το Δούκαμε τη βδομάδα. Πλήγμα για τη δεξιά παράταξη. Μεγάλο. Σαν να κανεί δεν το περίμενε. Όχι. Να κάνω τα σύννεφα ξαφνικά. Ρεμούλε Και φοβάμαι Είχα... ότι δεν είναι στην κατηγορία νόμιμη και ειδικού του συγκεκριμένου που λέει Βουλγαράκη. Είναι στο παράνομο. Είναι στο... στην κατηγορία παράνομη του. Είναι προσυμονή και τα ποινότητα είναι άλλη κατηγορία. Μάλλε και ρεμούλα ίσω. Γιατί δεν, δεν μα έχουν μάθει και ψηφορία. Οι μεταφληκέ κυβερνήσει, μιλάει, μιλάμε για 80 χρόνια τώρα, να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, να λαδών κόσμο, να αγοράζουν ψήφου. Πού ακούστηκε όλο αυτό. Κοίτα, πάντα η αλήθεια είναι παραδοσιακά, η δεξιά στον τόπο business με τα. δέντρα και τα δάση είτε είναι καμένα είτε ψηφίζουν <laughs> έκανε πολύ σωστά <laughs> έτσι λες έβγαινε. θα έτσι βάλω έβγαινε. έναν αστερίσκο ναι. θα ταράξω λίγο και τους φίλους μου στους Ιριζέους ε, στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησαν Σκάλωμα. θυμόμαστε ναι. όχι απλά έχω μνήμη ναι, ναι. και όλοι έχουμε μνήμη Θυμόμαστε την Παρασκευή πριν από τις, απ τις ευρωεκλογές, ναι. το 19, που είχαν δώσει το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. Ε, Παρασκευή, δύο μέρες Η πριν. Η 13η νομίζω ήταν, όχι... Ναι, αυτό που, αυτό που τότε, θα που, έπαιρναν που το Δεκέμβρη. Ναι, ναι, ναι. ναι, αυτό το. και καλά, όπω το λέγανε. Αυτό που θα το δίναν το Δεκέμβρη, τον προσεχή Δεκέμβρη. Ωραία. Το δώσανε δύο μέρε πριν ανοίξουν οι κάλπε. Γιατί σου λέει. Για να τελειώσουν τι δουλειέ του, πριν γίνουν οι εκλογέ γι' αυτό. Προφανώ η δεξιά, επειδή έχει κυβερνήσει περισσότερα χρόνια, είναι καλύτερη. Έχει ποικιλία, έχει δέντρα, αυτό που είπε. Ας αυτά, ναι. Έχει πιστοποιητικά. Μανούλε τα λέμε το Έχει λαδώματα Εδώ τώρα τι και είδες πως βγαίνει ένας πρωθυπουργός Και λέει η εταιρεία θα σας δώσει ε, Και αποφασίζει ε, και το ποσό και έτσι, για λοιπόν, να μην ζητήσει παραπάνω Ναι, ο ναι, ναι, ναι. <laughs> Πάρτα ζητήσουν. τώρα από τον κόσμο που είναι. Ηδη ξεκινήσαν οι πρώτες. Καλά, προφανώ. Θα... Με δύο χιλιάρικα μόνο. Ναι. Ο άλλος έμεινε εκεί πάρα να πέθανε. Άλλος είδα 40 ζήτησε, άλλος Ό, 10, άλλος 30. Και λίγα <laughs> ζητάνε. Αυτός <laughs> που άκουσα 10, τσατίστηκα. Με αυτό που είδα, <laughs> ότι ζητάει 10.000. Μπορεί να πέρασε μόνο για 2 σταθμούς, δύο σταθμού δύο δίδων αυτό. <laughs> για κοντινή λίγο... έξοδο. Οι άλλοι μία 48 ώρε. Είναι οι ίδιοι με τους αυτούς που πήραν 5 ώρε. Δεν είναι. Και έτσι λοιπόν το 2007 στι φωτιέ. Ε, είχε πάει κάτω ο Δούκα με μια σακούλα και μοιράζε λεφτά. Δεν τα λέμε εμεί, τα λέει ο κύριο Γιάννη Λιμπέρης, δήμαρχος Ήλιδα, είναι ένα από του δήμους τη περιοχή. Δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρίσω κατάπτυστα και όχι απλώ απαράδεκτα αυτά που υπόθηκαν και κυρίω όσα υπονοήθηκαν. Ήμουνα παρόν σε εκείνη τη συνάντηση στο αμφιθέατρο τη Νομαρχίας, όταν κατέβηκε ως υφυπουργό οικονομικών τότε ο κύριο Δούκα με τι βαλίτσε, όπω είπε. Και βέβαια δεν μπορεί παρά να είναι κατάπτυστη η αναφορά για υποποιεία των τότε ηθινόντων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι τι έκαναν, εξαγόρασαν συνειδήσεις σε καμένους, απελπισμένους ανθρώπους, δίνοντάς τους ένα τριχύλιρο ή ένα πεντουχύλιρο. Ο Δήμαρχο, ο τωρινό, τα καταγγέλει όλα αυτά. Ήταν εκεί τότε με τη βαλίτσα πήγε ο άλλο. Όχι σακούλε παγό, συγγνώμη, ούτε πάμπερ, όπω γινόταν παλιά τάξια, η δουλειά. και τα χρόνια τώρα, έχουμε βαλίτσε. Πήγε με τη βαλίτσα και μοίραζαν λεφτά. Άξι. Για να βγούνε κυβέρνηση. Πώ δεν έδωσε εσύ τη βαλίτσα, Δεν έχει δραχμές. Δραχμές. Τι ήταν Πώ δεν πήγαν σε Δραχμές για να ξεφορτωθούν τίποτα, Δραχμές δεν πήγαν σε προηγούμενα. Ο Καραμαλίτ ήταν πρωθυπουργό. Είσαι πώς τα ανεχόταν πρώτα. όλα αυτά, ε, Πρώτον, Και τον βλέπει και λε: ρε, παιδί, δεν είναι δυνατόν να έχει σχέση με τέτοιου ανθρώπου που έχουν χάσει και ακαιρεότητα. Το, το εθνικό κεφάλαιο. Το εθνικό κεφάλαιο ο δεν έχει μιλήσει τίποτα, τίποτα. τίποτα. Δεν τον έχει ρωτήσει και κανεί. Ο μόνο που μίλησε από αυτή την πλευρά είναι ο Αντόναρο, mm. που τότε ήταν κυβερνητικό εκπρόσωπο του Καραμαλίστ, ενό συνεργάτη και βγήκε στο κόκκινο προχτέ. Ε, ναι, γιατί τον να Αντώναρο κάπω τον σέβεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον η Αντώναρο λίγο κάπω. Είναι ότι αν τον Είναι η σοβαρή καραμαλική δεξιά που ήταν ο εκπρόσωπο τύπου της Λαμογιά. Ναι, τότε. Και τη Ψηφοθυρία. Και βγήκε να πει ο Αντώναρο μόνο το Από όλους αυτούς μόνο ο Αντώναρος βγήκε. Και ξαναλέω στο κόκκινο. Να... Ε, και τον καλέσανε και βγήκε. Τι να κάνω. Σωστό. Θα ακούσουμε έναν κάτοικο τη ηλία. Αφού Όχι, όχι, όχι. τι να βάλουμε τον νόμο. Θα ακούσουμε έναν κάτοικο τη ηλία. Mm. Βγήκαν οι κάμερε τώρα εκεί, έχουν σαντιστεί πολύ οι κάτοικοι τη περιοχή, πώ μα αντιμετωπίζανε, τι μα λένε. Υπάρχουν διάφορα. Και έχουν μιλήσει πάρα πολύ στα τοπικά κανάλια και στα μεγάλα κανάλια, αλλά ένα πιάνει μια ιδιαίτερη πτυχή. Αυτό είναι ασέλγια, καταρχάς πάνω σε νεκρούς, γιατί έμεσα έγινε εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού. Αυτό είναι σίγουρο. Έβλεπα ανθρώπου στα καφενεία και πίνανε ουίσκι τότε μάλιστα χαρακτηριστικά και λέγανε άντε στην υγεία του καραμαλή μας έδωσε τα λεφτά, ξέρω εγώ. Τη στιγμή την ίδια που άλλοι θρυνούσαν πεθαμένους. Πιάνει εδώ μια ωραία πτυχή. Ναι, μια ωραία πτυχή γιατί και πώς η ηγεσία, η πολιτική μπορεί να εκμαυλήσει τους ανθρώπους από κάτω. Εδώ ισχύει αυτό που είπες πριν με κάποιο τρόπο ότι τι μας, πως μας έχουν κακομάθει κτλ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και πολλοί κόσμος από κάτω ψήφισε αυτή την κυβέρνηση επειδή, τα έχει, αυτού, επειδή, τις επειδή τα έχει αρπάξει. Επειδή τα έχει αρπάξει. Δεν ναι. είναι όλοι προφανώς με το ίδιο oh, τρόπο. Δεν, είναι, τρόπο. Είναι, δεν, σκέφτονται, δεν σκέφτονται ίδια. Ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο πέτα, θέμα πέτα, όλο αυτό. Αν έρχεται... Ένα το λαμόγιο με τι βαλίτσε να σου δώσει λεφτά. Σε παρακαλώ. Το ρωτήσε. Παίζει λαμόγιο, δεν είναι. Υπουργοί τη κυβερνήσεω. Όχι υπουργοί. Δεν πάει ο, ο υπουργό, θα δώσει τα λεφτά. Α. Θα στείλει τον παρατρέφιο από Τον Γκρέουζα. γκρέουζα. <laughs> θα δώσει, α πούμε, το, κομματι... το κομματικό λαμόγιο. Γκρέουζα είναι το σωστό. Το... Mm. Γκρούεσσα. Γκρούεσσα. Εσύ λάθος που ναι, που ναι. έκανε το ίδιο λάθο που έκανα και εγώ που τη αμάτησα προ στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Κοντοστάθηκα. Τον Γκρούεστα. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που κοντοστέκονται όλοι. Και έχει λοιπόν το κομματικό λαμόγιο να μοιράζει τα πεντοχύλιαρα και τα τρία τα, τα 3000, έστω και τα λοιπά. Αλλά τέτοιο είσαι να μην πάρει. Θα τα πάρει. Το με θέμα φανούς. είναι να μην εξαγοριστεί και να ψηφίσει. Πάρτα και ψήφισε μετά ό,τι θε. Φαντάζομαι ότι. λεφτά. Όλο... Και φαντάζομαι ίσω ήταν. Και... Μπορεί και μαύρα. Όλο... Τρο... Τρο... Τρομάζω στη σκέψη μου. Μπορεί αυτό, να είναι και μαύρα. Αφρολόγητα όλα αυτά. Θα έγινε με κανόνε διαφάνεια. Δηλαδή φύγαν από ναι. την Αθήνα π.χ. 5 εκατομμύρια λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πόσα δόθηκαν και θα μοιράστηκαν εκεί 5% εκατομμύρια στου Ακριβώς, <laughs> Ακριβώ! Δηλαδή ακριβώς. στη μεταφορά ναι, όχι. δεν είχε ακριβά διόδια. <laughs> όχι. Τίποτα. Ούτε αέρα στην Κόρινθο. Ούτε <laughs> όχι, Γιατί αν ανοίξει πίσω παράθυρο θα κάνει όχι, <laughs> μέσα. Όσοι πήγαν εκεί γύρισαν με τα ίδια λεφτά πίσω. Με άδειε. <laughs> με Διαμάτη, βαλίτσα άδεια πίσω στο σπίτι. Ναι. Και ο πρωθυπουργό τη Ραφίνα κάθεται και τα ακούει όλα αυτά. Δεν έχει να πει κάτι. Και όλα καλά. Όπω δεν έγινε. Και η Βουλνία Πέτρο έγινε. Και ο προηγούμενο πρωθυπουργό, ο Σιμίτη, που τα αρπάζαν οι υπουργοί από κάτω. Δεν ήξερε όμω. Έχουν καταδικαστεί τελείω. Ένα εκατομμύριο είχε έρθει τα μία. δεν πήγε. Το κατήγγειλε και ο άλλο. Αυτό ήταν το ήξερε. Νο... Αυτό ήταν με απόδειξη. Αυτό ήταν υπόσχεση. Είπε ο Τσουκάτο, έφερα ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι. ναι. Ο Τσοχατζόπουλο <laughs> που έπαιρνε από κάτω. Και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και δεν είχε πάει τότε ο Πρωθυπουργός Σημήτης μετά, όταν έγινε εξεταστική στη Βουλή Ότε δεν είχε πάει να καταθέσει ναι, ναι, στην ναι. Επιτροπή που στις άλλες χώρος ήταν στη φυλακή ο... τα τον είχαν βάλει μέσα Ο άλλος με βραχιολάκι παιδί μου ο ναι. Ε, ε, με με Εδώ δεν πήγαν ούτε στην Επιτροπή ο Σημήτης δεν πήγε ο Καραμαλής ούτε τώρα Και δεν τώρα. άριξε και μύτη Τίποτα. Όχι τίποτα άλλο. Λανσάρε του εθνικού κεφάλαιου και κεφάλαιο ναι, και, αυτός. και το συζητούμε στι στις, συζητήσει για πρόεδρο τη Δημοκρατία, μήπω το Σιμίτι ή τον Κωστάκη ή τον Καραμαλή. Εθνικά Τέτοια ξεφτύλα στο γουό. Τέτοια ξεφτύλα πραγματικά. Και είναι αυτά τα δύο τόχο. κόμματα τα οποία συνεχίζουν ακόμη, διεκδικούν ένα κενό. Είναι Τον έδιωξε ο Κυριάκο, τον Πετροδούκα, για να δείξει. Όχι ότι... τον Λιβανό που σοβαρά. Το Λιβανό, ναι, και διέγραψε τον Πετροδούκα για να δείξει ότι εμεί δεν είμαστε τέτοιοι. Όχι. Για να δώσει το σύγχρονο ότι η διεξυοί δεν είναι τέτοιοι. Ωραία. Και βγαίνει ο Δούκα και λέει ότι είπα ψέματα. Και υιοθετεί ο οικονόμου ο κυβερνητικό Όχι, ο είπε δημόσιας, ότι Όχι, ψέματα. Άρα δεν είναι απαταιώνε. Είναι ψεύτε όμω. <laughs> δηλαδή είναι ναι. και να είναι ψεύτε, αλλά ναι. όχι απαταιώνε. Όχι, βέβαια. Ωραία. Όχι. Την παγίδα που πέσανε οι ίδιοι την καταλάβαν ή όχι. Δεν του νοιάζει. Δεν του ενδιαφέρει και δεν νοιάζει και του ψηφοφόρου. <laughs> Εγώ <laughs> αυτό έχω καταλάβει. Και ένα άλλο. Πώ δεν και... είναι... είπε ο οποίο λέει ψέματα απευθυμένα στα αίματα. Να πω κάτι. Να τελειώνει η δουλειά. Είσαι ψεμα του, ζαβολιάρι, ψε μη και τιμωρή. Αυτό το οικονόμου. Περίμενε, μπορεί να το πει να, η, η τιμωρία του Δούκα έπρεπε να πει ότι δεν θα το πιστεύουν ο Βοσκός Αν στριμοχτεί ο οικονόμου σε μια ερώτηση δημοσιογράφων Σε επόμενη εκπομπή αυτό θα πει Και Θα στριμωχτεί να είσαι σίγουρος Και αν στριμωχτεί, επειδή θα στριμωχτεί <laughs> από τον <laughs> άλλο tr <οικονόμου, laughs> θα, θα απαντήσει ο άλλος οικονόμου <laughs> Το μόνο tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr κάποιο πολύ μικρό Οικονόμου σε οικονόμου ή δημοσιογράφο σε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμομομηξία θα ήταν στο κάτω Αδελφό στον αδελφό. αδελφό. Εμφύλιο θα ξεκινήσει ε, τώρα. Έλληνα να στριμώχνει Έλληνα. Στο Σανσέρ. Δημοσιογραφικά. Στο Σανσέρ, Τι ήθελα να πω. Επίση, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό μα, δεν είχε ακούσει τι έγινε στην Ηλία τότε. Ήταν μικρό, ήταν εκτό. Μόλι για το πρώτο ένσημο. Δούλευε. Δούλευε με την, πώ λένε, την Τζαβέλλα. Δούλευε mm. με τη Τζαβέλα στον ΟΕΔ. <laughs> Είναι μπράβο. <Η> Τι <laughs> τη... να κάνει, <laughs> το πρώτο ένσημο. Ελληνικό Τι, Το πρώτο ελληνικό ένσημο. Πώ λέμε, ο πρώτο ελληνικό καφέ που ήρθε. Αυτό. Το πρώτο ελληνικό <laughs> ένσημο του Κυριάκου. Βγαίνει λοιπόν ο κύριο Καψιμάλιστο Ισαγγελέα, που είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση Γεωργιάδη, ενώ είχε εντοπίσει αδιαυκρίνητα ποσά. Αδιαυκρίνητα ποσά. Ναι. Δεν είχαν έρθει από, με απόδειξη Νοβάρτη, άρα δεν το ψάχνει ένα εισαγγελέα γιατί κατηγορείται ένα υπουργό ότι τα έχει πιάσει. Κατηγορία ήταν αυτή. Ναι. Χοντρικά το λέω. Ε, διαπιστώνει κάτι ποσά που δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά το βάζει στο αρχείο. Πολύ λογικό. Είναι Έτσι λογικό. κάνουμε. Η δικαιοσύνη. είναι ε. λογικό, Εδώ ναι. είναι όχι τυφλή, κουφή. Πώ είπε ο κυρία πριν, στην αρχή που βάλαμε, ότι δεν έχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη, τι είπε. Χειραγώγης. Χειραγώγης. Χειραγώγης. Ναι, δεν αποδεικνύει. Εγώ είμαι από θεσμού. Η δικαιοσύνη βλέπει ποσά, δεν βλέπει Νοβάρτη. Μήπω του το κρύβουνε για να είναι αμερόληπτοι, λίγο να μην. Δεν ξέρω. Δεν λένε το όνομα. Το ίδιο κάνει ο κύριο Καψιμάλης να. και για τον Αβραμόπουλο. Δημήτρη Αυρωμόπουλο βρίσκει κάποια ποσά, 100.000, τα οποία είναι από την πεθερά του Δημήτρη Αβραμόπουλου το 2007. Πρόκειται λέει, για κατάθεση ύψου 100.000 ευρώ σε κοινό λογαριασμό. Οκ, okay. δεν ξέρουμε τι είναι αυτά. Να. Και μπορεί προφανώ μια πεθερά να έχει δώσει λεφτά στο γαμπρό για σπίτια, για να αγοράσουν. Γίνονται αυτά. Γίνονται. Επίση. Σόγα προς Αβραμόπουλο. Ναι, γίνονται στη Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά επίση μπαίνει στο αρχείο και αυτή η υπόθεση. Mm. Που όποιο νιώθει ότι είναι εισαγγελέα, του ψάχνει λίγο πώ βρήκε η χή πεθερά του χή πολιτικού. Δεν είναι για το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι γενικώ. Δηλαδή η δικαιοσύνη τις τελευταίε μέρε, λάθο, τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε ah, δεκαετίες ωραία. Αλλά στο συγκεκριμένο, μα έχει εντυπωσιάσει λίγο και παραξενέψει. Και επειδή είναι λογικό όταν κατηγορείται ο πολιτικός να φτάνει στο δικαστήριο για να καθαρίζει με την αρχαιοθέτηση δεν καθαρίζει όχι. η υπόθεση. Γιατί ο καθένας σκέφτεται ότι θέλει. Όχι. Θα, θα έχει μείνει. Ο, ο, ο, ο σπίλος ο Βάρτης, θα μείνει. Έχει ξαναφουντώσει νοβάρτης με επιχειρήματα πια. Όχι με τον Σιριζέων Με του εισαγγελέα. Ναι, τε, Έχει τελείως. χοντρίνει ολόκληρο. Επίση, έχει ακυρωθεί τελείω ο Άδωνη. Ό,τι και να λέει και να φωνάζει, που πανηγυρίζει, που μπήκε στο αρχείο υπόθεση. Okay, Γιατί να πανηγυρίζει κάποιο που μπήκε στο αρχείο υπόθεση. Καταλαβαίνουμε. Αλλά ναι. Για, για αυτά τα, το καινούργιο τα 100.000 χιλιάρικα στον λογαριασμό του Αβραμόπουλου από την Πεθερά, βγήκε σήμερα ο κ. Μαρκόπουλο, βουλευτή εδώ του Πειραιά Δημοκρατία. Και θα ακούσουμε τι ακριβώ είπε. Περιγράψατε ένα, ένα ποσό περίπου 100.000 ευρώ το οποίο δικαιολογήθηκε ως uh, μια δωρεά τη πεθεράς του κύριου Αβραμού 250.000 ευρώ λέει το κείμενο Αυτό θεωρείται ότι προφανώς δεν περισσεύει στον ελληνικό λαό ένα τέτοιο ποσό όμως δεν είναι και κάτι που ένας επιτυχημένος άνθρωπος με μια πορεία και μια διαδρομή στη ζωή του δεν μπορεί να το έχει αποκτήσει δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι το μεγαλύτερο εξιστάσιο ελληνικού κράτους σκάνδαλο Με αυτό το ποσό, με 250 ευρώ. Εσείς σαν δημοσιογράφο, θα να το ευρώ. Δεν τα υποτιμώ δηλαδή, καθόλου. Από, από πόσα αλλά ένα και πάνω είναι όταν σου βάζουν στο λογαριασμό Είμαι πολύ σαφή. Και λέω, ξέρω, αυτό το ποσό είναι, είναι δύο, ένα ξέρω, ποσό που εντάξει, προφανώς εντάξει, στο εντάξει, ελληνικό σπίτι είπα. δεν είναι κάτι το, το καθημερινό αφαιρεί αφαιρεί ώρα. Ώρα. Αλλά για έναν επιτυχημένο εσύ άνθρωπο εσύ με μια διαδρομή ε, δεν, είναι, δεν είναι πια και τόσο πέφτουμε εγώ, δεν είναι, ναι, Γιατί κύριε, κάποιοι, κύριε και ζητώ συγγνώμη για να με ρωτήσει ότι θέλετε Κάποιοι κύρι πολιτεύτηκαν για χρόνια ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους Μάλιστα. Τι είναι 100 χιλιάρικα τώρα να κάνω Δηλαδή χαμό... αν δεν είναι το μεγαλύτερο αποσυστάσιο σκάνδαλο Δεν είναι σκάνδαλο Ή θα είναι το μεγαλύτερο ή τίποτα Για 100 000, με ε, το Καλά το ψωρο, χιλιάκια δεν είναι. Και είναι εσύ. και γυφτιά, είναι και αυτό μίζει. Ε, έτσι, και όπω είπε και ο Άδωνη, αν δεν κάνουν λάθο. Ωραία, η Νοβάρτζη μπορεί να ε, τα δίνει σε γιατρού και σε υπουργού, αλλά βγάζει καλά φάρμακα. Τι να κάνετε, δεν θα πάρουμε τα φάρμακα επειδή λαδώνει. Ορίστε. Ε. Αυτό έκαναν οι υπουργοί αρμόδια τη Υγεία. Επιλέγει, επιλέγει. Λέει εδώ ο Τζίμι από το Ρότερνταμ στέλνει ένα μήνυμα και λέει ρε θυμιο. Εμεί εστεναχωρήσουν μισού. Θέλει να γράψει τη Νέα Δημοκρατία. μέσω κάτι να θυμίζει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί κάθε μέρα η εκπομπή εδώ δεν έχει τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Για του υπουργού, τα σκάνδαλα το Άδων το Μιτσοτάκι. Τίποτα, απολύτω. Τίποτα. Έχει δίκιο. Απολύτω τίποτα. Σαν σήμερα λοιπόν, ποιο βγήκε πρόεδρο. Πού <συσχε> Έχει σημασία. <συσχε> που, πού βγήκε πρόεδρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Α, α, ο Αλαβάνος. Όχι, α, ο Αλέξη Τσίπρα ήταν Φλεβάρη του 2008. Αχ. 6 Φεβρουαρίου <Συγλώνα> είχε βγει πρόεδρος το νέο παιδί, το φωτεινό χαμόγελο κτλ. τα γλυκό. Τέσσερις μέρες πριν, που έδωσε την τελευταία του συνέντευξη πριν γίνει πρόεδρος και μπίστα βαθιά της πολιτικής ο Αλέξης Τσίπρας. Κάπου πάει το μυαλό μου και η μνήμη μου. <Συγλώνα> Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι. Καλά το πα, αλλά νομίζω ότι έχει βγει και σε καινούριε εκτελέσει. Όπω Πεγκιζίνα, Όχι, δεν ξέρω τι ακούτε στο συνασπισμό. Έφυθόδη, το ακούτε στο συνασπισμό από Εφυθόδη. Όταν λέω σύγχρονε εκτελέσει, εννοώ αποσυγκλωτισματάκια τα οποία έχουν βάλει το τραγούδι. Η μόνη σου ένσταση είναι η εκτέλεση στο τραγούδι. αυτό. μόνιμο. εκφράζουν όλα. Η διεθνή για όσου δεν έχουν καταλάβει, γιατί έχουμε ακροατήρο πικύλο. Και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φορά μέσα σε πέντε μέρε. Ναι, εσύ αυτό, δεύτερο εγώ. Γιατί με πέρε από τη Μούρη προχθέ. Αυτά που θέλουν στο σταθμό, δύο. Τα ταγκώ, θέλουν και μου είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα μικρή αλλά σημαντική να είσαι πρόεδρο μετά δεν την Πέτρα. Δεν πρόεδρο εγώ από προχθέ. Και... Και... Μου είπε ότι η Ελνοθρένια είναι μία αντιεξουσιαστική αντιξουσ... εκπομπή. Οπότε. Άρα λοιπόν δεν θα έχει ποτέ ξανά τη μεγάλη αυτή ευκαιρία να ξανάρθει εδώ. Ε, πάνω είναι πάνω και ψεύτη και ξεκινάει την καριέρα του την προεδρική ω ψεύτη. Γιατί εγώ του λέω. Σου είπα έλεγα. Την τελευταία σου συνέντευξη πριν γίνει πρόεδρο. Όχι, μα αυτό δεν είναι ε, σίγουρο. Αυτό είναι αλλά εν πάση περιπτώσει, αν σπάσει ο διάλογο το ποδάρι του και γίνω πρόεδρο, δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, την ίσω από τι πιο σημαντικέ στιγμέ, α πούμε, στην πολιτική μου δράση, να βρεθώ την Ελληνοφρένεια. Σε εμά και εδώ, εσύ στο Sky στην Ελληνοφρένεια. Τι έσπασε θέλω. ο διάλογο το ποδάρι του. <laughs> ο διάλογο <laughs> δεν είναι διαβολικό. Θέλω... Δεν καλό ο διάλογο. Είχαν ερωτήσει. Ναι, καλό το έκανα. Όσο μεγαλώνει άνθρωποι και είναι σημαντικοί. Ε, ρωτάνε του, ρωτάνε πάντα. Ε, τι θέλετε να μείνει από εσά. Είχαν ρωτήσει τον Κωνσταντίνο Μιτσοτάκι, νομίζω ο παχεά, θέλετε να μείνει από σα και λέει ω ένα άνθρωπο να μείνω στην ιστορία, Ο Μισοτάκη ο μπαμπά, που έλεγε πάντα αλήθεια. Οκ. <φου> <Okay. Και έμεινε. laughs> Εγώ πες. δεν είμαι σημαντικό. Αλλά αν με ρωτά τι θέλω να μείνει από μένα, ναι. Όχι εκπομπέ, τίποτα ότι τέσσερι μέρε πριν γίνει πρόεδρο, τον είχα πει πιστεύη. <laughs> αυτό θέλω αυτό να μείνει. Αυτό μείνει. Θέλω να μείνει αυτό. Δικαιώθηκα στην πορεία. Όταν έγινε πρωθυπουργό πια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ε, ας, όχι, το είδα στο βλέμμα του στο στούντιο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Του είχαμε βάλει τη διεθνή, Ξε, ξεκινήσαμε τη διεθνή. Αυτό το βάλες για να απαλύνεις τον πρώην φίλο που είπε ότι δεν έγινε πρωθυπουργό. Όχι, αυτό Ήταν στη σειρά έτσι κι αλλιώ. Είναι στα σαν σήμερα, οπότε θεωρήσαμε ότι πρέπει να. Να σε να χαιρετίζεσαι με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν ήταν τότε. Ούτε φανταζόταν ο ίδιο θα γίνει πρωθυπουργό. Ούτε πρόεδρο. Εντάξει, φαινόταν θα γίνει πρόεδρο. Αλλά είχε υποψηφίου είναι υποψηφίους δεν, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια δεν δεν θυμάμαι εδώ, δεν θυμάμαι ναι άρα. κάπως το είχε δώσει πριν αλλά δεν δε τα θυμάμαι όλα αυτά έγινε πρόεδρος, έγινε πρωθυπουργός τα πήγαμε πολύ καλά και τώρα θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός όλα αυτά ωραία εντάξει Ήταν η μέρα που εσύ όταν είχε βγει έξω από το στούντιο ω Τσολιά. Για μέρα τον είχε αποδεχθεί ο Όκμαν. Για την λεπτική ελληνοφρένεια. Γιατί του το λέγε κάτι. Κάτι τραγούδα. Βροντάει ο Όκμαν σε Ναι, πάει Αντάρτικα. Βλέπαμε τον Τζίπρα και μας έβγαινε το επαναστατικό. Γιατί παιδί. δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε, Και <laughs> τώρα βλέποντα τον, Αντάρτικο θα το τραγουδήσουμε. Ε, τι άλλο. Αμα τον δεις τι άλλο. Ε, σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο πολύ αγαπημένο ποιητή και τη νέα γενιά και των νέων γενιών σε αυτόν τον τόπο, ο Νίκο Καβαδία. Τον, τον έχουμε χίλιο τραγουδίσει όλοι από το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Εδώ ο θα το κάνει, πάμε Ο, ο μικρούτσικος είχε κάνει. Ε, προφανά, έτσι τον μάθαμε. <εχ> και, έτσι μάθαμε και τον Καβαδία. Το πάνω στο Έτσι μάθαμε καβαδία. και τον Μικρούτσικο. Υπήρχαν και τα πολιτικά τραγούδια πριν Εντάξει. που ήταν πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα αλλά έτσι μάθαμε και τον ένα και τον άλλον γιατί τα τραγούδια του Καβαδία κάθε γενιά δεν νομίζω να υπάρχει νέος άνθρωπος που δεν τα τραγουδάει. Θα ακούσουμε μια παραγωγή εδώ που έχουμε φτιάξει την έχει φτιάξει ο Χρήστος Καρτέρης την ακούμε πάμε και σε διαφημίσεις με αυτή. Θα πάντα ιδανικό και ανάξιο εραστή των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλε τι βραδιέ. Χωρί να ασχίσω πιθανή γραμμή των οριζόντων, θα μείνω πάντα ιδανικό και ανάξιο εραστή των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλε τι χωρίς να σχίσω τη θολή των οριζόντων. Για το μαντράστι Σιγκαπούρ, τα και το σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανά τα πλοία και εγώ σκεφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικού Θα κάνω σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Στα φορτηγά, εκεί το νιώθεις βέβαια τρομερά. Να τώρα τέτοια ώρα. Εσύ στα βράδια, βράδια. προτιμούσατε το φορτηγό με την τέλεια μοναξιά μπορώ να. Τα καλά το φορτηγό. Το φορτιγό, το φορτηγό. Όμως... Πρέπει, να... πρέπει να πάω σε ένα φορτηγό να τη και να μπορέσω να, να γράψω. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει Κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά Ήταν μια ανίκη μα τώρα έχει περάσει Μα ο μου μια βραδιά εμπρό μου θα υψωθεί Και λόγο ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει Και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρό μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και τα άξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί θα σημαδέψει και άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει Κι εγώ που τόσο επόφησα μια, μια μέρα να τα φω Σε κάποια θάλασσα βαθιά, στις, στις μακρινές συνδύες Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων, τις κηδείες Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων, τις κηδείες Επότησα να ήθελα να τα σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές ένα και στην πολύ και μια κοινεία σαν των πολλών ανθρώπων και κυρίω. Εδώ πάνω στη θάλασσα. Τραγουδάει ο κόσμο καράλη, ο αδελφό τη ελπίδα τη τραγουδίστρια μου είναι Γιάννη από την Τρίτη γιατί έχει και ως Πανός, καβαδία και ακούσαμε τη φωνή του Νίκου Καβαδία στην αρχή και τώρα στο τέλος, και στο διάμεσον, ο άλλος τεράστιος ποιητής που διαβάζει Νίκο Καβανδία. Αυτά πάμε στη διαφημίση και εδώ είμαστε. Πάμε στη λαμμές. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ολόψυχα σε έχουμε κουράγιο και δύναμη. Σε χαιρόμαστε στη Βουλή μου. Ψήμα, είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να για πάντα μαζί μα. Σε αγαπό! Σε έχω καλά. μέσα στην ψυχή μου. Σε πατέρα μου. Σε βλέπω στη Και χαίρομαι. Σε Σ' αγαπώ! Η αγάπη αυτή με πεθαίνει Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. μου, κύριε μου είσαι Η αγάπη αυτή με αναστέλλει Σ' αγαπώ! Ε, αυτός είναι ένας ακροατής του Βελόπουλου ο οποίος είναι 2-3 δεκαετίες μεγαλύτερος από τον Βελόπουλο και τον βλέπει σαν πατέρα Καταρχάς δεν πρέπει να υποτιμούμε τι ψυχικές ασθένειες ξεκινάμε από Το αυτό εγώ βλέπω ότι είναι η είναι ακροατή του Βελόπουλου ναι. ένα, δύο, τι λέει τον βλέπει σαν κολοκοτρώνη, φουσά, κολοκοτρώνη. ο ναι. κολοκοτρώνης ξανά γιατί τον είχαμε και στην αρχή και τον αγαπά Σαμπατέρα. Τον... Η αγάπη. Η... Το βάλαμε όλο αυτό επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε Τζένι Βάνου το 1939 και ψάχνουμε. <laughs> την αφορμή. Τζένι τη Βάνου και α, πέσαμε και ήταν Να, δεις, να βάλουμε του αγάπη ωραίο τραγουδί. Κολλήσαν όλα. Φωνάρα το, Τζένι Βάνου το δεν υπήρχε. η δεκαετία του 1960. Τέτοια φωνή δεν έχει περάσει. Ούτε από σχολές ούτε τίποτα. Ακατέργαστη, ωραία έκταση Όλο το τζαζ κομμάτι δηλαδή εποχή το. Εξέφραζε Τζένι Βάνου. Τώρα πάμε σε άλλα τζαζ πράγματα. Τζαζ που λέμε είναι τζαζ ο Τάδε. Όχι τζαζ. Κάποια φάση λέγαμε είναι τζαζ. Ναι, ναι. Αυτό. Ο κύριο Οικονόμου. το πήγαμε ήδη. Ναι. Τι εννοεί. Μαζί με την Τζένι Πάμε σε κατάσταση τζαζ. Σκέτο. Είναι ο κύριο Οικονόμου κυβερνητικό εκπρόσωπο. Με πλήρη συνέστηση του προβλήματο και τη ευθύνη απέναντι στου συμπολίτε μα και στην πατρίδα, ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή μα εφαρμόζουμε από τον περασμένο Σεπτέμβριο στοχευμένα μέτρα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνησή μα δεν παρακολουθεί τα προβλήματα με σταυρωμένα τα χέρια. Αντίθετα, αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στι κρίσει με γνώμονα την υπεράσπιση τη ποιότητα ζωή των πολιτών. Είδε τη ωραία πείμα, κανονικό το έχει γράψει. Να χαρά. Και είναι η μια... εδώ, ακούσαμε για την ποιότητα ζωή. Τον Ελλήνων πολιτών. Που το έχουμε ακούσει και τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Για την καταπληκτική ποιότητα ζωή που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο κ. Σκονό μου είπε και κάτι άλλο στο πρεσρούμ, γιατί είναι πείματα είναι αυτά, είναι κείμενα. Αυτά πρέπει να πάνε στο αρχείο. Αυτά πρέπει Όχι να πάνε. Όχι οι δικογραφίε και τα υπόλοιπα. Πρέπει να, υπόλοιπα. να γίνουν εκθέσει μετά Μπράβο. στο ίδρυμα Μα... Καραμαλίξο, κάπου από εδώ από εκεί. Μιτσοτάκι. Όποιο πεθαίνει, κάνει και ένα ίδρυμα. Ναι. ναι. Ε. Στο μουσείο Μπενάκι, κάπου να υπάρχουν να εκτίθενται αυτά. Να μπει αυτή δήλωση που ακούσαμε και αυτή που έρχεται. Συνεχίζονται οι πολιτικέ που στόχο έχουν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο των πολιτών. Έτσι, η κυβέρνηση έχει σχέδιο, σχέδιο αποδοτικό και ρεαλιστικό πλάνο εφαρμογή του, ώστε να αυξήσει με πολλαπλούς τρόπου το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πάτσα! Πάτσα! Συλλογωμένο. το παρόν μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα πάντω εδώ και κανένα δίμηνο-τρίμηνο μειώνεται έκτο. Απλά υπάρχουν αυξήσει σε κάποια προϊόντα. Δεν μειώνεται. Δεν σου πήρε λεφτά από τσέπη κανεί με τον τρόπο ακριβώ. Όχι. Στα πήρε με άλλους τρόπους Ληστής δεν έχει έρθει είναι η αλήθεια Με, με, την, το όπλο. με την παραδοσιακή όχι, όχι Όπως την ξέρουμε Εδώ έξω από το σιπερμάρκετ περνά, Και μόλις να διανύσεις τα 10 μέτρα που είναι η φάτσα του μάρκετ Στα 10 μέτρα έρθει σε 5 ευρώ μείον Χωρίς να μπεις μέσα Εύκολα Χωρίς να μπει, μέσα, 50 ευρώ μειών. Μόνο 50. Γιατί θα ήταν για κανένα μήνα αυτό με τον πληθωρισμό λίγο, έλεγαν τότε. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα πέσουν και τα πετρέλια, ναι. τα εγκραέρια, όλα θα φυσικά. Πέφτουνε, πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πολύ και καλά. Και δεν το μειώνουμε γιατί θα φωληθούν οι πλούσιοι. Καλά είναι και άλλοι με τα αυτοκίνητα τώρα, άσε το ρομή μου. Με Πολύ πράγμα. Γι' αυτό η λύση είναι... Το να γα, αλλάξουν. Το γα, α, η λύση είναι. Ε, αυτό λέγαμε παλιά. Η να λύση το... Εσεί το λέγατε, εμεί λέγαμε. Άλλο. Να αλλάξουν τα πράγματα, να έρθει ο Πολάκη τα πράγματα. Να, μόνο του. Μόνο του ιδανικά. <laughs> μόνος. Λέει, έχω όλους μόνος μου. Να κάνουμε μια μέρα μια dream team κυβέρνηση, πώ θα τη θέλαμε. Ποιο θα βάλουμε μέσα. Όχι. Όχι. Ναι, εγώ δεν αντέχω. Γιατί. Πού είναι η επόμενη θα έχει. να αυτοικανοποιήσει να την κάνουμε αυτή την dream team. Ναι, για εμά. Εντάξει, ο Πολάκη θε να μα πει θα είναι μέσα. Ε, δεν θα είναι. Ο Κυριακό θα Το <Τι> παίζουν. <πέζω, Τι> είναι. Είναι να να Υπουργό δεν... Εσωτερικών να λέει τη <Τι> καθαρίστρια σε όταν είχε κλείσει τα σχολεία να ιδίω κάνει επιχειρήσει. Αναπτύξεω θα μπορεί <Τι> να είναι. Αναπτύξεω υπάρχει ο Κούρου. <Τι> <Τι> ο Θα έρθουμε στον Κούρου σε λίγο. Ο Πολάκη λοιπόν σε μια διαδικτυακή εκεί των Σιριζέων πρότεινε, μάλλον είπε το <Τι> πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση και <Τι> κάνει <Τι> μια <Τι> πρόταση για τη <Τι> ΔΕΗ. Και για να το κάνω, Λιανά, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, εάν μία τράπεζα από τι τέσσερι δεν περάσει από δημόσιο έλεγχο. Τουλάχιστον μία τράπεζα από τι τέσσερι. Δεύτερον, δεν γίνεται να μην ξαναπάρουμε πίσω κάποιου βασικού στρατηγικού πυλώνε, όπω το θέμα τη ΔΕΗ, το ΔΔΕΗ. Πώ θα ελέγξει την ακρίβεια, εάν δεν έχει στα χέρια σου το εργαλείο τη ΔΕΗ. Πρέπει Α, να πει κάποιος Μα αυτά παιδί μου τα λένε οι κομμουνίστες <laughs> ναι, ναι, ναι, καλά <laughs> Πρέπει να πει κάποιος στον Πολάκι Και σε όλους αυτούς που ακούγαν εκεί Ότι δεν σε αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνεις αυτό Μπορεί να μην έχει ενημερωθεί Δεν επιτρέπεται Μπορεί να μην το κατάλαβε. Τα 5,5 χρόνια που κυβερνούσαν, τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσαν. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Όλε οι χώρε είχαν κρατικού οργανισμού ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώνου. Και φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το λόγο. Για να ξεμπερδεύουμε με αυτά. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε, να δίνει τις directives, τι directives. από κάνει και ο ιδιωτικό τομέα τι ανάγκε του. Ναι, ναι. Κάτι το σκέφτεται. Να δίνει τι οδηγίε και να τρώνε κομμάτι από το κρατικό κομμάτι, πω θα η ιδέο, το βλέπουμε ναι, ναι, ναι. Στη σιγά σιγά. Και να μπαίνουν οι ιδιώτες που τι προσφέρουν οι ιδιώτες με τα δίκτυα της ΔΕΗ, της κρατικής. Πιο και... ακριβές τιμές Όχι, Μπορεί να και είναι σπέκουλα, Και σπεκούλα και καρτέλ στην Ευρώπη. Καρτέλ. Καρτέλ. Στην αρχή είναι ο ανταγωνισμός λίγο πιο χαμηλά. Και μετά γίνεται ένα καρτέλ, συμφωνούν όλα και μοιράζουν εκεί που θα ήταν μια ΔΕΗ πανίσχυρη και θα μπορούσε να κάνει πράγματα όχι να την, να την ροκα, ροκανίζουν οι Τσοχαντζόπουλοι. Ε, θα μπορούσε να είναι κάτι και να, το όφελο να γυρίζει πίσω σε όλους Όχι, το παίρνουν οι διώτες Όχι, εκεί κατευθείαν. Έτσι έγινε και με την Ολυμπιακή. Άρα, θέλω να πω. έχει γίνει εδώ και Αυτό και που λέει ο σύντροφο Πολάκης μια μπαρούφα που έχουν ανάγκη να την ακούσουν οι Σιριζέοι. Καθόλου με μπαρούφε, ότι κάτι είπε και ότι είναι και. Πιο αριστερό από αυτά που λένε συνήθω. Ναι. Που Άρα θεωρούμε. είμαστε αριστεροί. Γιατί μια τέτοια μπαρούφα ήταν και αυτό που έλεγε ο Τσίπρα. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μέρα μεσημέρι ναι. η Μέρκελ θα δεχτεί και με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε τα μνημόνια και μετά λέει: Εκβιαστήκαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ. Mm. Θα πάνε τώρα εδώ με τη ΔΕΗ. Το ίδιο λέγεται και τα αεροδρόμια. Τώρα, με την εμπειρία που Για τα του εκβιασμού. Με την εμπειρία του εκβιασμού. Δεν ξέρουν ότι θα εκβιαστούν. Δεν του αφήνουν α, Με την ίδια ευκολία. Και καταναλώνεται αυτό με την ίδια ευκολία από κάποιου. Ότι θα έχουμε τη ΔΕΗ τη δική μα Μπορούμε να κάνουμε παιχνίδια. Αλλά μιλή για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι και ο φίλο το εξωτερικό που θέλει μόνο για τον Κυριακό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράττει, σοφία. Λογοτομή δεν θα κάνουμε. Α. <laughs> Ούτε θα ξεχάσουμε τι έχει γίνει. Και βλέπουμε και μπορούμε να έχουμε συνδυαστική ικανότητα και αφαιρετική και προσθετική για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και ποιο μα κοροϊδεύει κατά μου και ποιο όχι. Ναι, και ακόμη τώρα ενώ είναι ένα θέμα να μην κοροϊδευόμαστε τουλάχιστον αυτό, αλλά δεν έχει γίνει κατορθωτό. ο Σταμάτης Μορφωνιός που είχε γράψει ένα ωραίο τραγούδι που το είχαμε βάλει για, τον, ε, για τους νοικοκυρέους πριν καιρό μας έστειλε καινούριο άσμα που έχει τίτλο του Αδ Όνιδος Το ακούμε Θέλω να γίνω χαλήφης Στη θέση του Χαλίφη Να γίνω κι εγώ πρωθυπουργός Θέλω να γίνω χαλήφης Στη θέση του Χαλίφη, Να γίνω επιτέλους αρχηγός Παίρναν τα χρόνια Λίγο λίγο πλησιάζω αργά Είμαι τεράστιο Μιλάω και αρχαία ελληνικά Φοράω βέρα και γραβάτα Έχω βαφτίσει τα παιδιά μου Θα φάω το κούλ Και μετά είναι η σειρά μου. Θέλω να γίνω χαλήφης στη θέση του χαλήφη απάντη πρόεδρο, κάντε με βασιλιά. Θέλω να γίνω χαλήφης στη θέση του χαλήφη δεν κάνει ο κούλης γι' αυτή τη δουλειά πόσο ακόμα θα χαϊδεύω αρχηγού. Πόσο ακόμα θα γλύφω ποπούς Δεν την παλεύω πια έχω γίνει μπαλάκι Καρατζαφέρι, Σαμαρά, Μητσοτάκη Θέλω να γίνω χαλίφης Στη θέση του χαλήφη Τους κομμουνιστές να στείλω διακοπές Θέλω να γίνω χαλήφης Στη θέση του χαλήφη μας τη φύλακες να κάνουν βουτιές Όποιο Περνάει από τα σύνορα Bang, bang Και στα εξάρχεια Θαράξω ένα τάνκ, Για να κοιμάστε πια Με τα παράθυρα νυχτά Όπω παλιά Α. Όπω παλιά. Θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Έχω όραμα σπουδαίο πολύ. Μα είμαι μόνο. Τι κρίμα. Που έχουν πεθάνει οι χουντικοί. από το γερμανικό στο ελληνικό Μπέρτολτ Μπρέχτ σαν σήμερα το 1898 γεννήθηκε το ακούσαμε στη γερμανική εκδοχή Εγδοχή το τραγούδι στεγλή. της ενότητας έτσι λέγεται και τώρα Μαρία Φαραντούρη εργάτη, συνεχίζει εργάτη, το δίκιο σου δεν θα Τα έχει πει όλα από τη δεκαετία του 20 Του 30 και του 40 Και επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα Μέχρι και... το 20, το επόμενο 20 Περίρθε, α, α και λέω, το 220 Όχι, το 20 τώρα μέχρι το επόμενο 20 που είναι το τώρα Κανονικά με τα θεατρικά του, με τα ποιηματά του Ήταν και πολύ Και πολύ σκηδής προσωπικότητα Και τις μηλοποιήσεις με τον Κουρτ Βάιλ Και αυτό Αυτά λοιπόν κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε λαό, ο οποίος λαός είναι από τη χθεσινή μέρα που είχαμε γενέθλια εγώ εμείς. Ναι. ναι, Και είπαμε να τον βάλουμε σήμερα. Αυτός μας κολλάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Για χαρά. Πάντα ψηλά την παντιέρα, παιδιά! Να σε καλά! Υγεία, Υγεία, Γεια σου Υγεία! παιδιά, ψηλά την παντιέρα! Να σε καλά! Να την μην την οι και την άλλο χρώμα! Άρηστα, έγινε, να σε και... καλά! Και ακούσατε, τόσα καλά χρόνια και αποδοτικά να έχετε! Α, μαζί με τι <laughs> <ναι, αποδοτικά laughs> Έλα, ρε, έχετε γενέθλια σήμερα, γίνεται χαμό. Χρόνια σα πολλά. Χαμός, χαμός, χαμό. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια σα πολλά να ζήσετε, να ζήσουμε και εμεί να σα χαιρόμαστε. Τώρα... Αν νόμιζα να ζήσετε, να μα θυμόσαστε. <laughs> και να σα θυμόμαστε, γιατί και όσοι ζήσουμε και όσοι επιμείνουμε. Και βαριέσαι. Χαμό γίνεται, δεν πονάει το κεφάλι μα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τελοπών. Ένα θα πω μόνο, παράγουμε πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη ελληνοφρένεια από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε. Γεια σου Παστόλη μου Γεια σου Τι κάνεις Καλά Μέρες θέλω να πάρω Αλλά σήμερα πήρα Γιατί μόλις έμαθα ότι έχουμε δύο μέρα γενέθλια Oh so sweet Είδες τη γλυκός που είμαι Είστε Είδες τη γλυκός που είμαι Ναι So sweet Αυτά Τι επιθυμείτε Εσύ πόσα κλείνει. Τα 32 Εμείς τα 23 το ανάποδο δεν πειράζει Α και αυτό Καρμικό ε καρμικό δεν το δες Ναι είναι τέλεια Χρόνια σας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά. Ε, και σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας. Και του χρόνου. Και του χρόνου και του χρόνου. Και του χρόνου. Άντε, Γεια. Ο Αποστόλης Ναι ο Αποστόλης Τι Αγόρι μου θέλω να στα πω έμετρα τις ευχές Θα κάνεις λίγο κουράγιο Άντε. Σήμερα γιορτάζουν τα Ερτζιανά Φωτισμένα από αλήθεια τα παιδιά oh. τις, Ναι Υπομονή Τις ευχές μας πάρτε με χαρά Για να δίνετε τις λύσεις στα δεινά Τέλειο Κι αν θα είχατε Κι αν θα είχαν να Ναι Στα γόνα Λεβενδιάς, Οι αρμόδιοι Θα στείλανε ξανά πρόγραμμα τρίτο. Ελλήνια φωτεινά να γραφτεί σε χαρακτήρα η νέα Χατζηδακιάς. Α! Oh. Το πήγα πολύ πέρα! Το, το πήγες λίγο πέρα αλλά, αλλά ξέρεις τι, είναι, είναι μεταξύ και μας τόσιο. και λίγα είπε, δεν κατάλαβα. Έτσι μπράβο Έτσι. και λίγα που να πω τα περισσότερα δεν έχει χρόνο να τα πω είχε κι άλλα. Ποτέ. Δεν πειράζει. Καλά ήταν αυτά που είπες. Απ' την καρδιά μου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Πήρα να πω για το σταθμό, Είμαι ακροατή και η εκπομπή του Θανάση του λάλα είναι κορυφή. Έτσι μιλάμε, είμαι στον δρόμο όλη μέρα και και Πεθαίνω, δεν παίζεται το άνθρωπος. Και μετά η ελληνοφρένια που ακόμα ακόμα και τώρα και τα λοιπά. Γι' αυτό πήρα καλή συνέχεια, να είστε καλά. Αυτό. Και να συνεχίσετε δυνατά. Είσαι ζυζάνιο, ρε γαμώ το σταυρό, εσύ! Εγώ? Ναι, καλά, εσύ με κόλασε, εσύ είστε ο ζυζάνιο! Με εγώ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω χρόνια πολλά χρόνια καλά στην εκπομπάρα μα, να είστε καλά, να μα κάνετε παρέα. Και θέλω να σου πω με τα τηλεφωνήματα του κρυβασίλειου, άμα ανατρέξει έτσι από την αρχή, είναι ένα παιδί μου τόσο επίκαιρα. Άκουγα την, τότε που σου έλεγε στι αρχέ και καλά, ότι να έρθω να φυτέψω, λέει, θα κάψαν όλα ρε, γα... τον αντιχρηστό του, λέει, δεν έμεινε τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Πού φυτέβετε, Θέλω να σου απάνω, Θε να άρχισε να φυτέψει τώρα. Ναι, έχω ρεγκάλι, έχω σε παρνιά, έχω τον πατητό το, έχω όλα τα αργαλεία, ρε. Πλαθώ, γιατί να μην φυτέψω τώρα. Τα κάψανε για να μην χτυπήσω του όλα. <Λάει> <Λάει> <Λάει> πήραμε λέει του φέκια, πήραμε αεροπλάνα, πήραμε το μουλί <Λάει> τη <Λάει> αδερφή του. Όλα, όλα, σημερινά όλα. <Λάει> Δεν ξέρεις ποιος το τι νες, εκείνη ξεκαυλωτήρα η Μάρκεν. Α, έτσι λες. Αλλά, μας φέρνει να είμαι, πάρε ντουφέγια, πάρε βρύχια, πάρε το μ***ι σ' αδρεφή σου. Σας Ας παρακαλώ κύριε χρέος. Βασίλη μου. Άσε μας, αυτό είναι το χρέος, τώρα τι να λέμε να πούμε. Ε, ο κύριε Βασίλης έχει διαπεράσει την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, έχει πιάσει όλη την επικαιρότητα. Δεν είμαι σκιάσης επίτι τελείως, ρε. <ΣΣ>